Ε, ε ανάσταση οικονομία. Σε τι φάση να είμαι, περάσαν οι μέρε. Εμεί μπορεί να μην παρατηρούμε, αλλά ήρθε. Η ανάσταση, το πήρε με χαμπάρι, ήρθε όμω. Επειδή ακούω τη διαμάχη αυτέ τι μέρε μεταξύ του γυμναστριακού και του αλλού, θα του σταυρόμουν, θα του σταυρόμουν, σταυρό, το έχω mm. κόψει τώρα. Για πε. Ξέρει πολύ καλά ότι και εγώ έχω ταξί. Θέλω τα να του με... διαπιβάσω. Να μην είναι τόσο λέσια. ΛΑΜΤΑ, ΕΣΙΓΜΑ, ΙΟΤΑ, ΑΛΦΑ, ΛΕΣΙΑ. Θα καταλάβουν αυτή τον ορισμό. Κοινώ, από κάτι τέτοια βλέπουν οι πολιτικοί τι προστριβέ μα ότι φεύγουμε από την ουσία και κοιτάμε τι λεπτομερίε και σου λέει εδώ, παρά ξεκ... είναι απλά τα του ξε Σαββατοκύριακο τι κάνει. Τώρα που η ανάπτυξη, σκέφτομαι πως αυτό το Σαββατοκύριακο πάει να ανοίξει καμιά επιχείρηση, κανένα μαγαζί, κάτι. Σήμερα έχετε γεννήθει για το καλό σου και δεν έχω λεφτά να τον παροδώρω. Μα γιατί δεν έχει λεφτά, παιδί μου ΣΥΡΙΖΑ έχουμε. ήρθε ανάκαμψη, ήρθε ανάσταση τη οικονομία και δεν έχει λεφτά. Και δεν έχω, εντάξει. Αποσωθήκαμε σου, Αλέξη. Χρωστάμε κι εσύ δεν έχει λεφτά, του χρωστάμε του ανθρώπου ευγνωμοσύνη. Πώ έφτασε και δεν έχει λεφτά, μορυμένα, για ζωτηρία. Ρε ή τσίπρα και ξέρω ψωμί, άντε τα ίδια θα λέμε πάλι. Αυτό είναι το θέμα, τσίπρα και ξέρω ψωμί. Ναι. Φρέσκο δεν θα φά, ξέρω ναι. Απλά είναι, είναι η περίπτωση που λέμε καλύτερα ξέρω ψω Ακούω όπω σε παίρνουν εδώ και σε βρίζουν οι Αποστόλοι στο λαό. Άκου τώρα. Και πήρα να συμπαρασταθώ, μην το βρίσκω. Στο πλευρό μου, παιδιά, να κάνουμε μια μοικιό στο πλευρό του Αποστόλου. Έτσι, μπράβο, δεν φταίει το παιδί. Μεγάλωσε στου Γαργαλιάνου, από πού είσαι παρήπτοντα. Από του Γαργαλιάνου. Ε, σε στου Γαργαλιάνου το παιδί και πήγε και έγινε κομμουνιστή. Δεν φταίει αυτό. Έχει και μικρό από το ποδήλατο. Δεν φταίει <laughs> Βασιλικό ξεκίνησα και μετά δεν ξέρω τι συνέβη. <laughs> Απλά συμβαίνει μια φορά ο Βασιλικό να ανθίσει κιόλα. Δεν είναι κι αυτή η πρόοδο καμι Μέχρι τώρα από αυτά που έβλεπα εγώ στην τηλεόραση, υπουργού με στρατιωτικά και με στολέ και με φόρμε παραλλαγή. Ναι, ναι, δημοκρατία έχουμε. Όχι, εγώ τα έβλεπα σε ολοκληρωτικά καθεστώτα. Αυτή την εντύπωση είχα εγώ σχηματιστεί μέχρι τώρα. Τώρα υπάρχει μια διαφορά: είναι τα απειλητικά καθεστώτα. Δεν είναι, είναι ολοκληρωτικά, δηλαδή να ολοκληρώσουν αυτοί. Ανολοκλήρωτα είναι, δεν έχει. Είναι τα απειλητικά, τα εγκληματικά καθεστώτα. Πώ άλλο το Όπω έλεγα, καθένα, το πει. Η στολή ταιριάζει πάντω. Το Πάσχα, η Λονά και η θα του πάρει για δωρό, eh. Τι θα του πάρει για δωρό, τι, τι γραβάτα που έχει υποσχεθεί, Για να το δούμε σε αυτό το γραβάτα, ναι. Λογικά τώρα που βγαίνουμε, βγαίνουμε από την κρίση που είναι... είμαστε στην έξοδο, στο κατό, φλιτάπη, ο ε, λέω, τώρα Το κατόφλι. Τάπα. Είχε πει θα βάλει την γραβάτα. Θα τη βάλει, διμεθνά, τη βάλει τώρα, Θα τη βάλει σχέτι είναι... ή κρεμασμένη από κάποιο δέντρο. Α, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Να βγει να κάνει μια ομιλία να δακρύσει, να πει ότι είναι κάθε λέξη, όχι κάθε λέξη του συντάγματο, κάθε τη χώρα αυτή τη φορά. Κάτι να πει ότι είναι μια λέξη Αυτή η μόνη λέξη σε λίγο πια θα φέξει το ψέμα του Αλέξη Ας βγει να το πει Η κυρία κούνεβα, πού είναι Τώρα ναι. δεν μιλες σαν τηλέφωνο από χθες Δεν ξέρεις πού είναι Α πού είναι Ρε μήπω θύμωσε που δεν τη πήρατε καμιά βίλα και έχει κρυφτεί Α κρυμμένη μου ήσουν και εσύ ε. Α κρυφαφασιστάκι Α Πε <Σεύτερο> τα από την αρχή, μου το με την καλοσυνάτη <Σεύτερο> φωνή και καλά. Δεν μου Νορίζα ρούλια. Εγώ εκδηλώνομαι εσύ όμω, δεν μου απαντά. Τι να σου πω, που είναι κούρευα. Ναι. Δεν έχω πληροφόρηση ο Μάκη. Α κοίτα να δει. Δεν έχει ρεπουλάκι μου. Mm. Παρόλα τα θα αγαπάω. Ξέρει κάτι, <σκυρίζο> <σκυρίζο> το βιτριόλ ήταν το λιγότερο και λίγα τη ρίξα. Ήτανε λίγο, εμέ. Πε τα να χαρίζει λίγο. Τέλο πάντων, τέλο πάντων. Παρόλα αυτά θα αγαπάω όμω. Καλό Σαββατοκύριακο. <συρίζο> να μην συμβαίνει το ίδιο και με μένα. Ναι. <συρίζο> Πανταζή λέγομαι. Απάνω σε χαλιά, σε μάγικα χαλιά. Απόψε αγκαλιά θα σε πάρω. Τι είναι αυτά κύριε. Πανταζή. Τραγουδιστή είστε. Το παλεύω. Ναι, μα εγώ δεν πήρα εκεί πέρα όπερα. Αυτή είναι η όπερα. Η όπερα είναι άλλη. Σε έχω κάνει θεό. Μια φορά να σε δω. Να σου πω σ' αγαπό γυρνα πίσω. Α, Αυτό μάλιστα. Πώς. Έχω ξεκινήσει την τουρνέ μου την καλοκαιρινή και προβάρω, Πείτε μου. Ναι, αλλά εγώ δεν πήρα γιατί. Πείτε μου γιατί πήρατε. Δεν μου γιατί πήρατε, πανταζή μου. Μα με συγχωρείτε πολύ κύριε Αφήνετε να σα πει. Με παίρνει τηλέφωνο και μου λε: Είμαι ο Λεπά. Να μην σου δώσω ένα τραγούδι να σε τιμήσω. Δεν είμαστε καλά. Ακούστε να σα πω: Θέλω τον κύριο Κουκούλη. Θέλω για τα μαγιό. Με πήρε η Ελένη τηλέφωνο. Επέσμο, τι είσαι για τα μαγιό, αγαπητή. Ο κύριο Κουκούλη είμαι εγώ. Ο, ο, ο Μαγιό. Ναι, σα. Ωραία. Σα παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω δύο κοπέλε. Μπορεί να είναι και τρει για να δειγματίσουμε. Τι θα δειγματίσουμε, Να δειγματίσουμε τα μαγιό και εσόρουχα. Σε τι θα τα δειγματίσουμε, σε κυρίου πάνω. Όχι. Κύριε γυναικεία μιλάμε, δηλαδή αντίρπα. Απλά, απλά πασαρέλα ή θα παίξει και ο γιόλο. Κυρία τι λέτε. Θα τι πει οι πράτε. Να σοβαρεθείτε παράλληλα. Μα σοβαρά, θέλω να ξέρω τι κοπέλε να στείλω τι φθινέ ή τι μερακλούδε, τι συμμετένε λίγο. Απλή κοπέλε κύριε επαγγελ... να δουλεύουν οι κοπέλε, να δείξουν τα μαλλιά. Δουλειά, παιδί μου, για δουλειά θα το κάνω, δεν το χαίρετε καμιά του. Μα θέλω να δείξουμε τα σουτιέ, τα εισόρμα, τιλώτε, όλα αυτά. Πού θα τι δείξουμε τι κοινότε. Κυριέλοι, δείγματα θα δειγματήσουμε. Παιδί μου δείγμα, κοπέλα θα σου στείλω. Στείλω ένα μπουτί που να φοράει μια κάλτσα. Δεν θέλω τέτοια, κύριε. Δεν τι θέλετε, τέτοια. κυρία μου, πού θα δειγματίσουμε τι κοπέλε, ποιο θα τι δει. Εσεί το λίγο θα μου πείτε, θα του δειγματίσετε κι εσεί, κύριε. Δεν θέλω, κοπέλε θέλω, τρει ή τέσσερι κοπέλε θέλω. Τι. Θες να γλεντήσει τι κοπέλε τα, τα κορμάκια του Είσαι στα νόμαλη, κυρία μου. Κύριε, με συγχωρείτε, το επάγγελμα του. Ωραίο επάγγελμα και ο Καρατζαφέρη αυτά έκανε. Τέλο πάντων. Ε, Εκεί πέρα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ αφού δεν είναι ωραίο επάγγελμα Προαγωγός Αλλά εγώ το λέω κατευθείαν Πάρτωλες είναι πάρτες εδώ να κάνετε πάρτε Ότι θέλετε Μου το παίζει το σεμνό. Ότι θα δείξει ένα μαγιό τάχα Και ο άλλος από κάτω δεν θα ανάψει να τη Ξέρετε τι θέλετε εσείς Τι θέλω Τι να σας πω Τι θέλω, πείτε μου. να σα βοηθήσω, θα σας τρακώσει το ξύλο. Αυτό θέλετε. Τέτοιου γυαλιστερού δεν έχουμε, δεν έχουμε. Συγγνώμη. Δεν είναι κατάσταση αυτή και συμπεριφορά που μου μιλάτε. Μου το το τηλέφωνο ένα δύο σοβαρό άνθρωπο. Τι πράγματα είναι αυτά. Δεν είμαι εγώ σοβαρό και εσύ σοβαρή που μου λες ότι θέλω το χρυσαυγή, τιμωρή. Πλακώ σα το ξύλο θέλετε το χρυσάβγεί. Γι' αυτό. Μόνο τι αυτό. αυτό. Μορέ τι άλλο θέλετε. Πόσο μπορεί και... να κάνει να συναγηγή. Εσύ, εσεί θα δείτε τι άλλο τον θέλετε. Εσεί θα τον ρωτήσετε. Έμια λεγιά κάτι να έρθει ο χρυσαβείσει έτσι τσάμπα. Θα <laughs> μα δώσει μια μαχαιριά. <laughs> δεν ξέρω, εσεί του ξέρετε μάλλον. Τέλο πάντων. Μαγιόμε που... να έρθει. Εντάξει, και αυτέ τι που ψάχνει να πάει να τη δει αλλού. Χάλι <laughs> τα διάλειμπε, Τσατσάδε. -τσα Εγείτε χύρη σε αγιατό, έχετε πάει. Δεν χρειάζομαι. Τώρα τελευταία. Πήγα σε γυναικόλογο δεν μου βρήκε τίποτα, ορίστε, πήγα σε κτρώ. Εγώ Αδιακρισία τώρα, εγώ δεν μπορώ να δειγματίσω. Άμα θέλω τα μαγειώματα, πώ θα δειγματίσετε. Το κάνω τσέπη και τον βάζω μέσα. Τι σε νοιάζει, είναι τεχνικό αδύνατο. Πώ θα δειγματί... Νομίζει για σένα είναι τεχνικό αδύνατο. Δεν ξέρω εγώ, έχει ανάποδη κλείσει και το βάζω πισθείω. Στο θεατοποιητικό μου σύστημα. Εγώ αυτά δεν τα ξέρω, κύριε. Θα σου τα μάθω όλα. <laughs> έχει να μάθει πολλά κοντά μου. Αν τα δειγματίσετε εσείς αυτά τα πράγματα, τα γυναικεία μου. Χωράει, μου χωράει, μου χωράει. Δεν ξέρω τι να σας πω, τέλος πάντων. Και είμαι και στην πένα, ε? Μου πετά σε πάνω, θα Γιατί έχετε κάνει αποτριχώσεις. Λέει ρε, Έλα Παναγία μου. Εσείς Α, Παναγία. όχι, Αρκούδη, κουμούν είστε. Καλέ, τι είναι αυτά που λέτε. ξέρω θα σε που θα Α, την αρχή και μου ότι Κύριε, τι Αφού μου πει ότι είσαι ο είναι γάτα, είναι γάτα κοντό με τη γραβάτα. <χωτί> Πού κόλλαγε η γραβάτα, κυρία μου, με το δειγματισμό των μαγιών, Νέζα. Κάτι συμβαίνει με εσά. Όλα που, καλά πηγαίνουνε, Θα γίνει διαπραγμάτευση, θα ηρεμήσουμε. Τι θέλετε, Σημωμένο είσαστε, αντάρα έχετε, βλέπω. Πολύ μεγάλη αντάρα. Εγώ έχω αντάρα. Τι <χω> <χω> <χω> <χω> βέβαια, τι πράγματα είναι αυτά. Που είμαι ζen, είμαι υπόδειγμα ζen ανθρώπου. Προσευχή το βράδυ, δεν κάνετε να ηρεμήσετε. Κάναμε, το σαγωρέο δεν πιάνει. Λοιπόν, ακούστε να δείτε, κύριε. Μήπω έχω κάνει λάθο. Αποκλείεται Εγώ νομίζω πέσατε σωστά Πού έμοιασε το λάθος Από ποιον είμαι και μου είπατε ναι Με κοροϊδεύετε Μα εγώ είμαι ο Κουκουμάυκας Ο Κουκούλης πως τον είπες Α δεν είστε Λάθο, κανένα. Λάθο, λάθος, τότε λάθο, λάθο. Γράψε λάθο. Πε ότι Λίκο. δεν έγινε ποτέ. Υπάρχει Χάρηκα ωραία. που σ' άκουσα παρόλα αυτά. Χρυσαυγήτησε κάθε ωραία. μέρα δεν συναντάς. Ωραία, αφού είναι λάθο, γιατί δεν μου λέτε, κύριε, ότι είναι λάθο, γιατί με περιπέστε, γιατί με κοροϊδεύετε. Ε, δεν ήρθαμε έτσι λίγο πιο κοντά. Έχουμε αποξηλωθεί την <συντή> από την κοινωνία. Α, χρυσαία εσύ κουνιστό. Για να έρθω πιο κοντά είμαι εγώ. Τι πράγμα έχει η είμαι εγώ, ομοφοβικά. Έτσι όπω μιλάς και έτσι όπω κάνει τα ραντέλα, μου φαίνεσαι. Με συγχωρεί πάρα πολύ. Εγώ αυτό έχω να σου πω και. Εμένα, Μωρή Ταραντέλα. Ναι, Ταραντέλα είσαι. Θα σα είσαι... ρωτήσω, τι έχουν τα Μορί, Έχουν τα ραντέλες. Ναι. Βέβαια, άμα ήσουν γυναίκα δεν θα ήταν τίποτα Αλλά Άμα είσαι άντρα και είσαι τα ραντέλα, Γιατί να μην είμαι γυναίκα. Δεν είμαι γυναίκα Ό,τι θέλω θα γίνω. Κομπλεξικέ όλε. Άι, Να σου πω αν την αποστολή λόγω τη κρίση επειδή δεν έχω λεφτά να πάω σε ψυχίατρο και ψυχολόγο. Δεν έχει ανάγκη κιόλα. Συγκριά, γιατί αλλάζει ακόμα και τι μήνε γιατί τι αναγείτε. Όχι ρε παιδί μου, να, κάν να κάνουμε στην ξεπέτα τώρα μια ψυχάνε τώρα στα γρήγορα. Θα την εξάπλωσε μάνα μου είμαι φρονικό, εγώ ξάπτωσε. Μπράβο. Λοιπόν, απρόσεξε να δει, σκέφτηκα τη σχέση μου με τον καλαμούκι. Η σχέση μου με τον καλαμούκι είναι ακριβώ όπω ήταν με τη σχολεμένη τη μανούλα μου. Χε να βιζάξει τον καλαμούκι. Όχι, πεδάκι μου. Με μεγάλο σε με πήγε σχολείο, μου είδε γράμματα μου που Διάβαζε ιστοριούλε, με πρόσεχε. Δόξα τω Θεώ δεν είχα καμία αυτή. Κοίτανε κάποια στιγμή να επανασταθεί, μην... να, να κάνει τη μαλλική σκέψη. Και μόλι παιδάκι μου μου κουνήθηκε η πρώτη, η μητέρα μηπο... πρώτη, την παράτησα και έτρεχα πίσω από, τη... από την πρώτη που μου κουνήθηκε. Αυτή ακριβώ είναι η σχέση μου με τον Καλαμπόκη. Το θέμα είναι ότι εσύ, αφού παράτησε τη μάνα σου τον Καλαμπόκη, έφυγε από το σπίτι και πηγαίνει πίσω από κάθε πια που σου κουνιέται. Ε, κάνετε, Όποια παιδιά, σου κουνιέται πίσω... τρέξει στον ποδόγειρο, Εσύ. <laughs> Μηδεί απιακόμενα, μηδεί απιακόμενα. Πάμε. Γιατί δεν φύλλα, δηλαδή, μισό λεπτό. Εγώ να το βεχτώ ότι η Κωνσταντοπούλου είναι σάπια. Σαν τη μάνα 20... τίποτα, εκεί καταλήγω. Σαν τη μάνα τίποτα. Εγώ να σου πω τίποτα. Όποια Κωνσταντοπούλου... που και να πα να βρει να γυρίσει, στη μάνα θα γυρίσει. Δεν ήταν το πρόγραμμά μου παροχολογία. Το πρόγραμμά μου ήταν μεταρρυθμίσει. Μεταρρυθμίσει, μεταρρυθμίσει. Και έλεγα, λεφτά θα υπάρξουν, εάν. Ο Γιώργο πρέπει να ονομαστεί στην ιστορία να αναφέρεται ω Ω μεταρρυθμιστή. Ο Μέγας θα το έχει μπροστά, τον έχει κατατάξει η ιστορία σαν Μέγα. Ναι. δεν είμαι σίγουρο, από μη ξεκινάει. Ο Μέγα μεταρρυθμιστή. Μια χώρα κανονική. Α το πούμε. Δηλαδή είπαμε, είσαι πολλά κιλά μεταρρυθμιστή που λέμε. Ας το πούμε μεταρρυθμιστή, δεν έχω πρόβλημα εγώ. Ναι. Σε έχει φάει μεταρρύθμιση που λέμε. Η μεταρρύθμιση πάει σύννεφο. Είναι ο Γιώργο Τέτοιο. Ο πρόσφυγα και εγώ ξέρω είναι. Δεν πήγαμε βάρκε βέβαια. Δεν ντρέπεστε. Σήμερα κράζεται στο Γεωργακή και τον πρόσφυγα. Δεν είναι αυτό πρόσφυγα. Ξεριζωμένο. Ήρθε στην Ελλάδα, άψε τη χώρα του, ήρθε στην Ελλάδα, έμαθε ελληνικά. Καλά, ο, ο, Γι, ο, Γι, ο Γιώργο ήταν και πρόσφυγα τώρα με μισέ δουλειέ που άψε πίσω του. Παρά τα μα, καθάρισε μισή στο Κόλμ και άψε την άλλη μισή. Να σα πω, όλε τι δουλειέ έχω κάνει στη Σουηδία με του περισσότερου μετανάστε. Ήμασταν καθαριστέ. Έχω καθαρίσει τη μισή στο Κόλμ. Όλοι η βρωμιά ρέει πρόσφυγε, καθαρίζουν τη μισή μεριά του. Νιώθατε ένα αποτυχημένος πολιτικός? Αντιθέτως, εγώ θεώρησα ότι έκανα το πατριωτικό μου καθήκον. Δεν φαντάζομαι να σε εξέπληξε που και ο ΓΑΠΑ έκανε το πατριωτικό του καθήκον. Με έκπληξε. Σε έκπληξε. Με έκπληξε και εκπλάγηκα. Εκπλάγηκα. Πάρα πολύ ωραία. Γεμίσαμε από πατριώτε. Έχουμε γεμίσει πατριώτε χρόνια τώρα που το παπαθεμελίω, να θυμίσω. Δηλαδή, το oh. πατριωτικό πασόκ δεν ξύπνησε τώρα με τον Γιώργο. Ναι, όλοι επικαλούνται το πατριωτισμό του όταν παίρνουν μέτρα εξόδουση του λαού. Και ο Τσίπρας το ίδιο λέει και κάνει. Είναι γνωστό ότι ο πατριωτισμός είναι το τελευταίο καταφύγιο των απαταιών και των παλιανθρώπων Η καλή πώ να το σκέτσι, Είναι μια καλή πάντα. Πούλα πατρίδα, η θρησκεία, αυτά πουλάνε. Να σου πω, ο Φίνιος είπε ότι ο Τζολιά και ο Θεοχάρης είχαν έναν ενδιαφέρον διάλογο. Εντάξει είναι βλάχος παιδί μου, Τι να κάνουμε τώρα. Άμα είχε διαβάσει πέντε γράμματα θα μας είχε αλήσει έτσι για το κουκουέ. Όχι. Άμα ήταν μορφωμένος θα ήταν ήδη στο ποτάμι. <laughs>